Τα περνάμε είναι οδυνηρά, πολύ οδυνηρά. Και αυτόν τον πόνο τον νιώθω πρώτος μπορώ, Μανουλά, Άη, σιρένα, φέρεις, το νιώθω πρώτο εγώ. Και αυτόν τον πόνο το νιώθω πρώτο εγώ. Πονάς, yeah. Αυτόν τον πόνο το νιώθω πρώτος εγώ. Τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι για το καλό όλων μα. Εδώ ήταν ο προθυπουργό. Ο τρέχων ο προθυπουργό, ο Αντώνη Σαμαράς. Σα θυμίζω ότι έχει πονέσει με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα δεν έχει πονέσει μόνο. Το έχει πει στα μικρόφωνα και στι κάμερε, γιατί δεν είναι μόνο να απονασύνε είναι να βγαίνει και να το λε. Και ο προηγούμενο προθυπουργό. Νομίζω και ο πρώημε, αλλά τότε ήταν και πιο καλά τα πράγματα. Ενώ του εκλεγμένου δεν ενώ του, προθυπουργού. Οπότε, όποιο αναλάβει αυτό το πόστο, πονάει, περνάει άσχημα. Ε, να το εκτιμήσετε όλοι εσεί, όλοι εμεί, να το έχουμε αυτό στο πίσω μέρο του μυαλού, γιατί δεν είναι εύκολο να αναλαμβάνει κάποιο να σώσει τον τόπο και ταυτόχρονα να πονάει ο ίδιο, όχι για κάτι που γίνεται στον ίδιο, για κάτι που κάνει στου υπόλοιπου. Είναι εκτιμητέο, το κρατάμε και θυμόμαστε και τον παλιό πονεμένο, γιατί ο συγκεκριμένο πονεμένο είναι και με στην καρδιά μα. Ναι πονάμε, το καταλαβαίνω, το πονάω και εγώ. Oh, oh, δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Μην νομίζετε ότι εγώ ως άνθρωπος και ως πολιτικός θέλω αυτά που κάνω, θα μου αρέσουν αυτά που κάνω και τα χαίρομαι. Oh, Αλλά σηκώσαι με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μικρή κέφαλα. Είναι πολύ σκληρά και για μένα προσωπικά. Oh, ανέβασε με πρέντε, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω Αλλά ξέρω ότι Εάν δεν το έκανα αυτό, αν κάποιος δεν έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις, δεν σήκωνα αυτό το μεγάλο βάρος, η χώρα μας θα ήταν πολύ διαφορετικά και θα ήταν πολύ χειρότερα. Μην με αφήνετε να με έτσι! Μην με αφήνετε! Ναι, πονάμε. Κάντε με κάτε ρε παιδιά! Κάντε κάτε ρε Τον, τον πόνο, ναι, πονάμε. Το νιώθω πρώτο εγώ. Πόνο, ξεπόνο, στεναχώρια, ξεστεναχώρια. Τα μέτρα τα παίρνουν όμω. Και ο καθένα παίρνει χειρότερα μέτρα από τον προηγούμενο. Έτσι για να πονάει, γιατί είναι βιτσιόζη. Αυτοί οι δύο είναι και πρωθυπουργοί. Ο τρίτο δεν ξέρουμε αν θα γίνει πρωθυπουργό. Κανονικά θα πρέπει. Τόσοι και τόσοι έχουν γίνει. Γιατί να μην γίνει και ο Βενιζέλο. Δεν πονάει ακριβώ, αλλά έχει να Το βιώνει αλλιώ. Το βιώνει διαφορετικά και ίσω να είναι και πιο βαρύ. Έρχομαι εδώ έχοντας στο μυαλό μου τον κάθε άνεργο προσωπικά. Τον κάθε συνταξιούχο που βλέπει να περικόπεται η σύνταξή του. Τον κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πικρά μα τα Αχμανόλα μου Και αυτόν τον πόνο το νιώθω πρώτο εγώ. Τελειώσαμε με του πόνου, τι αγωνίε του, τι μεγάλε ευαισθησίε του. Αυτό ακριβώ είναι και οι τρει. Και όλοι οι άλλοι που κάνουν ανάλογε δηλώσει και πονάνε πάρα πολύ για τα μέτρα που παίρνουν για του άλλου και μα έχουν συνέχεια στο νου του, κυρίω ο Βενιζέλο. Αυτό ακριβώ έχει στο νου, φαίνεται και στη ματιά και στα λόγια του, τον άνεργο, τον συνταξιούχο. Εδώ μεταξύ έχουν στο νου τους τον πόνο ανθρώπων που οι ίδιοι δημιούργησαν. Δηλαδή, ο Βενιζέλο έχει του συνταξιούχου και του άνεργου που ο ίδιος έχει δημιουργήσει με τι επιλογέ του. Το χαράτι είναι μια τέτοια επιλογή για την οποία γίνεται και λόγο τελευταίο. Βάζουμε στην άκρη, κρατάμε, εκτιμάμε πολύ του πονεμένου ανθρώπου και πάμε στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ποια είναι. Τα υπόλοιπα είναι τα μαντρόσκυλα του δένδια. Τίποτα ιδιαίτερο με μονομένο περιστατικό τη χθεσνή ημέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε ένα τουλάχιστον με μονομένο περιστατικό. Είπαν οι ανακτισμένοι να ξαναμαζευτούν. Χθε βράδυ μαζεύτηκαν περίπου 1.500 Έκαναν εκεί στην πλατεία στην αυτά που γίνονται πάντα. Πώ ξέφυγε ένα, πέφτουν πάνω του, έδειξε αυτό ο ένα μη σωστή συμπεριφορά. Πέφτουν πάνω του οι άνδρε των ΜΑΤ με τι εξαρτήσει, με τα κράνη, κάτι γομάρια, Τον κρατούσαν κάτω, αυτόν τον έναν, ο οποίο ήταν και με το πρόσωπο φαινόταν, δεν κρατούσε τίποτα. Μια φορμούλα φορούσε. Μπορείτε να το δείτε το σχετικό βίντεο. Παντού κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αλλά και στο site τη Ελληνοφρενία το έχουμε βάλει. Πέφτουν πάνω του, του κλείνουν το στόμα κάμερες εντωμεταξύ δεν έχουν και το στοιχείο τακτ να πάρουν κάποια μέτρα ώστε να μην κάνουν το γύρο του πλανήτη πάλι αυτές οι εικόνες γιατί κάνουν κακό στη χώρα θα μπορούσε να πει κάποιος και στον τουρισμό αλλά τίποτα εκεί το γομάρι δεν καταλαβαίνει και βγήκε το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα Αφήστε τον Το όνομά πως είναι Το όνομά Το Παιδιά Του κλείνει και το στόμα εκεί. Από η ταξί και εχτές στην πλατεία συντάγματος δεν υπήρχε πιθανότητα αυτός ο ένας να χαλάσει την ομοιογένεια έτσι ακριβώς όπως την έχουν φανταστεί τα μαντρόσκυλα του κυρίου Δένδια ο οποίο προστατεύει τον πολίτη δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά είναι μια πολύ σοφή επιλογή όπως έχει πει και ο Άδωνης και ο Βορύδης σε μια ομιλία κάπου νομίζω στη Λάρισα αλλά και γενικώς το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό ότι με Δένδια η ελληνική αστυνομία έχει συνδέσει το παρόν με το παρελθόν με μια μοναδική, με ένα μοναδικό νήμα και μάλιστα ένδοξε στιγμές του παρελθόντος και από το παρελθόν πάμε στο μέλλον Με την Ελλάδα του 2020 φωνή! Χωρί την παραταξή μα δεν θα έχει σωθεί η πατρίδα. Βοήθεια! Σηκώνουμε το βάρο σαν της τη χώρα. Ο Σαμάρα, λοιπόν, να μα λέει ο Πρωθυπουργό τη χώρα μα: Να λέει ότι χτίζουμε την Ελλάδα το 2020, για το 2013, το 14 τίποτα, κουβέντα. Ξαφνικά θα χτιστεί μια Ελλάδα σε 7 χρόνια από τώρα. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό ω εγχείρημα αρχιτεκτονικό να το παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Άλλωστε, τα υλικά είμαστε όλοι εμεί. Ο Πρωθυπουργό έκανε την παρομοίωση που κάνει κάθε Πρωθυπουργό που πονάει σε αυτόν τον τόπο. Ε, το γυρόφερε γύρω από τον ασθενή, από το νοσοκομείο, από την εντατική Όπως έχει κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου και όπως έχει κάνει και ο Γιώργος Παπαδόπουλο. Σηκώνουμε το βάρος ανόρθωση της χώρας Περάσαμε τους άμεσους μεγάλους κινδύνους, δεν βγήκαμε τελείως από τον κίνδυνο Βγήκαμε από την εντατική, δεν βγήκαμε τελείω από το νοσοκομείο Είμαι ρεαλιστή. Δεν βγήκαμε τελείω από το νοσοκομείο. Είμαι ρεαλιστή. Δεν διευκρινίζει τι να πάρουμε. Είναι ο Άδωνη βεβαίω. Ο προηγούμενο ήταν ο Πρωθυπουργό. Καλά τον ξεπερνάμε τον Πρωθυπουργό. Έτσι και αλλιώ οι Πρωθυπουργοί αυτών των κυβερνήσεων είναι για να του ξεπεράσει, να πάμε στου επόμενου, να διασκεδάσουμε και με τον επόμενο. Όσο μπορεί κανεί να διασκεδάσει με όλα αυτά που γίνονται. Εδώ, ω εκπομπή, μπορεί να το κάνουμε λίγο, έστω τουλάχιστον για μία ώρα το 24ωρο. Αλλά να βάλουμε τέλο στη διασκέδαση, να πάμε να αναλογιστούμε σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ τι σημαίνει κάποιο να χάνει τη δουλειά του. Και από του τρει μισθού να πέφτει στους δύο όπως ο κύριος Μέργος που από χτες παρετήθηκε και έχει μείνει χωρίς δουλειά μας, άφησε όμως παρακαταθήκη. Το μοναδικό δύο τη εργασία έχει μειωθεί, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο κατώτατο μισθός παραμένει ακόμα σε ψηλά επίπεδα και αυτό είναι ένα από τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε στην πορεία μας προς την ανάπτυξη. Η κυρία αυτή είναι μια κυρία από τι κουριέ εκεί, από την Ιερισσό ε, Το καλό είναι ότι βγαίνουν συνέχεια στα παράθυρια άνθρωποι, εξηγούν, έχουμε καταλάβει όλη η Ελλάδα τι ακριβώς παίχτηκε και τι παίζεται εκεί Η προηγούμενη κυρία που τραγουδάει το τραγούδι είναι η Μέριλ Στρίπ, βεβαίως στον Άμπα το τραγούδι είναι από το musical την ταινία που είχε γυριστεί στη Σκόπελο μεταξύ άλλων νησιών και περιοχών εκεί του, της ευρύτερης περιοχής Ε, το λέω αυτό για τη Σκόπελο γιατί θα πάμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής της Σκόπελο να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί που η συγκεκριμένη ταινία έχει φέρει και πολύ τουρισμό και τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουν οι τουρίστες αν πρόκειται να πάνε βλέποντας την, το Μαμαμία ξανά στη Σκόπελο πάνω στις κουριέ, από την Ιερησό έρχονται φρέσκο αέρα καταρχήν, καθαρός ακόμα όσο μπορεί να είναι και έρχεται και φρέσκο λόγος όπως είναι ο λόγος από τις γυναίκες της περιοχής Αν είναι δυνατόν έχω τρία παιδιά άνεργα δεν θα τα θυσιάσω ποτέ για το χρυσό Χρυσό υπάρχει πάνω από τη γη Έχουμε τον τουρισμό μας όπως είπε και η κυρία Εμέρη Έχουμε τόσα αγατά Είναι ένα επίγεως παράδεισος η Χαλκιδική Δεν θα τον παραδώσουμε με τίποτε Με τίποτε δεν θα τον παραδώσουμε στους εχθρούς μας Ο κύριος Σαμαράς μας έχει να μας... Να μας τελειώσει να κάνει απ' την Αθήνα και κάτω Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες. Έχω τέσσερα παιδιά. Εγώ αυτό που ονειρευόμουν και έχω και δύο εγγόνια. Θέλω να ζήσω και να μεγαλώσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα με διώξουν οι εταιρείε. Οι εταιρείε. Ο λόγο λοιπόν των κατοίκων, έτσι όπω ξεχύνεται πια ορμητικό από τηλεοράσει, από ραδιόφωνα, από τηλέφωνα, τον ακούμε, τον παρακολουθούμε, τον σεβόμαστε, ακουμπάμε πάνω του. Μακάρι να γίνει αυτό ο λόγο και μεγαλύτερο να είναι λόγο όλων των όσων κατοικούν σε αυτόν τον τόπο: αδικημένων, εργαζομένων, ανέργων, απολυμμένων, υποψήφιων ανέργων, υποψήφιων απολυμμένων, καταπιεσμένων εν περιπτώσει. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Και να μην μείνει μόνο στα λόγια. Γιατί καλό είναι ο λόγο, όσο δυναμικό και αν είναι, αλλά μόνο του ο λόγο δεν καταφέρνει και πολλά. Καταφέρνει αρκετά, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, αν θέλουμε ριζικέ λύσει και να τελειώνουμε. Αν δεν τελειώνουμε τώρα, κάποια στιγμή θα τελειώσουμε, αλλά μάλλον το αργούμε γιατί είμαστε μερακλείδε. Στη Βουλγαρία, χθε βγήκανε πάλι στου δρόμου όλο το Σαββατοκύριακο. Να θυμίσουμε και να ξέρετε πάντα ότι η Βουλγαρία δεν έχει ούτε έλλειμμα ούτε χρέο. Έχει όλα τα υπόλοιπα. Επειδή εμεί εδώ έχουμε και έλλειμμα και χρέο και υποτίθεται ταλαιπωρούμαστε για αυτού του δύο λόγου. Οι άλλοι που δεν έχουν του δύο λόγου ταλαιπωρούνται επίση. Στην Ισπανία ξαναβγήκαν στου δρόμου, τα έχουν όλα εκεί και ανεργία. Έτσι είναι αυτά, στην Πορτογαλία επίση. Να τα ξέρουμε αυτά, επειδή μπορεί να τα συναντήσουμε και μπορεί να θέλουμε να του μιμηθούμε κάποια στιγμή στα καλύτερά του. Ακούσαμε του ανθρώπου από τι κουριέ, τι γυναίκε εν προκειμένου εδώ, να μα λένε τι απόψει του: Ότι ο Χρυσό είναι πάνω από τη γη. Πολύ σοφή κουβέντα, δεν είναι από κάτω. Όμω έρχεται μια φωνή τη λογική, η οποία βγαίνει από το στόμα και το κεφάλι του κυρίου Νεράτζη, που είναι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και θέτει ένα κομβικό θέμα, νομίζω το καλύτερο επιχείρημα που έχει ακουστεί υπέρ του μεταλλίου τη Χαλκιδική. Παντού γίνεται ανόριξη χρυσού. Πού βρίσκει η κυρία Σαντσί το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα, εύχομαι προκαταβολικό να είναι καλοδεχούμενο, να πάρει ένα βρουδάκι. Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Βρισει κύρια σα το παιδάκι θα γεννηθεί τώρα κυρία το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα να πάρει ένα στα βρουδάκι. Κάποιοι σκάπτουν κάπου. Υπάρχει πιο ατράνταχτο επιχείρημα από αυτό πρέπει να γίνει το μεταλλείο που θα έχουμε στα Στα βαφτίσια ή οπουδήποτε αλλού πρέπει να πάρουμε ένα για το παιδί. Ορίστε, το λέει. κάποιοι σκάπτουν κάπου. Μια χαρά τα έχει πει ο άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο που είναι νεοδημοκράτης κάποιο. Έχει μια συγκρότηση παραπέρα, μια κατάρτιση, μια τρόπο σκέψη πολύ συγκεκριμένο. Βάλτε του 10 έτσι πιο επώνυμου νεοδημοκράτης που ξέρετε και θα καταλάβετε τι ακριβώ σα λέμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια. Πάντω, χωρί ταυρουδάκι. 2 11 208 200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση στούριο παπάκυριαλεφ.gr. ΣMS, γράφουμε ρίαλ, αφήνουμε κενό το μήνυμά μα και αποστολή στο 54 Εκατό. Ο Νίκο Απρανίτζ ρυθμίζει τον ήχο. Να πούμε και από αυτό εδώ το μετερίζει περαστικά Στου Μανώλη Γλέζο ο οποίο σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο με λίμοξη του αναπνευστικού για εξετάσει και όλα τα υπόλοιπα. Έχει περάσει και αν έχει περάσει. Να είναι όλα καλά. Ό,τι ενέργεια μπορούμε να του στείλουμε ή τι άλλο, την καλή μα διάθεση να είναι μαζί του στη μικρή αυτή μάχη που. Πάει να δώσει. Ε, με τον Πρωθυπουργό, τον Γλέζο Στο Σαμαρά, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Αυτή η ποικιλία υπερήφημη. Η Από τον Πρωθυπουργό και με τον Πρωθυπουργό θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Ο, ο Πρωθυπουργό έκανε, μίλησε σχετικά στι προσυνεδριακές διαδικασίε, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα κάνει συνέδριο για να ε, απλώσουν την πολιτική του, να την οχυρώσουν και να την κάνουν ό,τι είναι να την κάνουν, εμπά περιπτώσει. Ε, ο Πρωθυπουργό μας λέει και είναι πολύ ευχάριστο αυτό ότι δεν υπακούει αυτά που του λένε οι Τροϊκάνοι τουλάχιστον δεν υπακούει και αυτά που του λένε οι Τροϊκάνοι είναι και δικές τους ιδέες αυτά τα έσχη που γίνονται Δεν είμαστε εγκλωβισμένοι από μεταρρυθμίσεις που αναγκαστικά έπρεπε να είχαμε κάνει από καιρό η μας είπε η Τρόικα να κάνουμε έχουμε και τις δικές μας ιδέες Μπράβο. για το πως μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα Μπράβο Δεν είμαστε μια γραμμική συνάρτηση και μόνον της όποια απόφασης, της όποια τρόικα. Mia, έχουμε και τις δικές μας ιδέες. Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα. Τώρα έχουμε μπροστά μας το μεγάλο στοίχημα της ανάκαμψης. Βέβαια. Ανάπτυξης. Yeah. Ατσή το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα Να πάρει ένα σταυρωδάκι Κάποιοι σκάπτουν κάπου Τα λιγουράμαστε λιγουρά Χωρίς την παράταξή μας Δεν θα είχε σωθεί η πατρίδα. την Ελλάδα του 2020 Βαλήφια! Από τώρα φωνάζει ο άνθρωπος το βοήθεια είναι αυτός που συνέλαβαν χθε, γιατί ξέρει τι ακριβώς θα γίνει και το 2020 ποια Ελλάδα θα υπάρχει ποιοι χτίστες κυρίω και ποια ε, τούβλα Στις 12 Μαρτίου του 1943 πολύ παλιάς ένδοξες στιγμές Ιταλοί φασίστες και ντόπιοι συνεργάτες πάντα υπάρχουν αυτοί εκτέλεσαν 45 Έλληνε πατριώτες στην πλατεία του χωριού Τσαριτσάνη Χτε, την Κυριακή, έγινε η εκδήλωση εκεί, όπω γίνεται συνήθω, με ομιλίε, με κατάθεση στεφάνων, να τιμήσουμε, να θυμηθούμε. Που είναι πολύ βασικό στι μέρε μα να θυμηθούμε, με τη σύνεση που απαιτείται να θυμόμαστε τέτοια γεγονότα. Εμφανίστηκαν και μέλη τη Χρυσή Αυγή και ήθελαν μάλιστα να καταθέσουν και Στεφάνι. Τώρα, τι ακριβώ θα τιμούσαν εκεί οι Χρυσαυγήτε, προφανώ αυτού που εκτέλεσαν. Τέλο πάντων, ο κόσμο δεν ε, το ήθελε. Θα ακούσουμε το ηχητικό, όχι μόνο δεν το ήθελε, του έδιωξε. Έδιωξε όλη την αντιπροσωπεία και αναγκάστηκε ακόμη και ο δήμαρχο, ο Κίελασόνα, που δεν ήταν στην αρχή, ήταν πιο κομψό, μπα περιπτώσει, να δεχθεί και αυτό να μιλήσει από το μικρόφωνο και να διώξουν του Θα Καταγγέλνουμε το ρόλο τη χρυσή αγγή, τη φασιστική και ναζιστική οργάνωση χρυσή αγγή και απαιτούμε να φύγει. Να φύγουν τώρα! τώρα. Να φύγουν οι φασίστε! Να φύγουν! Τώρα να φύγουν οι Βάστε το παθμό! Βάστε το! φύγετε! Δεν Εσεί μας εδώ πέρα! Φάσετε στα μας του του Είστε Ιταλία σε! Φύγει από Αυτή τη στιγμή όλοι οι κόσμοι συγκρατηθούν ότι δεν σε περίπτωση να μετέχουν εδώ πέρα εκπρόσωποι τη δεξιά αυγή. Ζητάει να αποχωρήσουν, εσύ διασάπουση είμαι και εγώ και ζητούμε να αποχωρήσουν από την εκδήλωση για να κάνουν τη δίωση μα. Είναι αυτοί που εκδίωξαν, έστρεψαν και ξεκίνησαν οι οικογένειε. Είναι αυτοί που βαρύνονται με τα κλίματα του Μάρτιου του 1943 και του Αγούστου του 1944. Είναι οι ίδιοι που στο Κούντα βασάριζαν, φυλάκιζαν, έφυγαν από το περιορισμό που βαρύνονται στην υποκτήριξη για να περάσουν τα σχέδια του, να τρομοκρατήσουν και να καθυμένουν τον λαό. Εγκρίσια αυτές δεν έχουν καμία βάση στα τημένα χώματα της Αλγερίας. Είναι ανεπιθύμητο. Κι έτσι λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, τιμήθηκε πραγματικά το νόημα της ιστορικής αυτής επετείου για την περιοχή. Το λέει. Έλα. Σε τι Ναι. Εγώ εξόργηση πάλι. Τι έγινε. Δεν Τι είναι πάλι. Μερικέ φορέ νομίζω το κάνει επίτηδε. Μα βάζει τι ρίσει. Είδε πώ το λέω. Επίτηδε κάνει. Του άδωνε για να μα φτιάξει την ημέρα ή για να καταλάβουμε για άλλη μια φορά πόσο ζώα είναι όλοι αυτοί που τον ψήφισαν. Βέβαια. Θα κολλάει για, πάρει... για να έλεγε. Μα βάζει τι ρίσει για να μα εξοργήσει. Για να κάνει και ρήμα. Πολύ καλή φάση. Ναι. Ε, απ' την άλλη πάλι λέω αυτή να δει θα επιτελούν κοινωνικό έργο. Επιτελούν κοινωνικό έργο. Θα βάζουν, βάζουν τι μαρικέ πλάδωνε για να μην ξαναψηφίσουν. Ο κόσμο στον άδειο. Εδώ ξαναψηφίσαμε τους ίδιου και τους ίδιου. Άρα, είτε προσπαθείτε να επιτελεί κοινωνικό έργο και ο Ήταν απλά τα βάζετε για να μας εξοργήσετε, τίποτα δεν γίνεται φίλο. Γιατί για να γίνει κάτι από αυτά πρέπει να υπάρχει εγκέφαλο ψηφοφόρου. Αποστολή. Ναι. Δεν βγαίνουν λόγια. Αυτά που μου περιγράφουν οι παππού χιλιάδε μου να μπαίνουν οι Γερμανοί στα χωριά, τα εσένα και να μπουκάρουμε στα σπίτια των πατριωτών, να βρουν τους πατριώτες να τους εκτελέσουν, το είδα με τα μάτια μου εχθές, είμαι και εγώ από την Ιερισσό Δεν μας φοβίζουν, φοβίζουν, φοβίζουν μάνα μου οι και τα κανόνια Ελάτερο να σας πω εγώ Ελάτερο να πούμε η γενιά ελάντερο, του 40 Ελάτερο εδώ Φίλα Αποστέλλοι, άκουσα τώρα τη φωνή τη Γερόντισα που έπαιξε ο Θήμιος από τι Κουριέ. Που τραγούδαγε. Που τραγούδαγε, όχι μόνο τραγούδαγε, που φώναζε, που τραγούδαγε με όλη τη δύναμη τη ψυχή τη. Και ήταν πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Και στο καπάκι ακούμε και τη φωνή αυτού του αυτιστικού του Άδωνη Γεωργιάδη. Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Και θέλω, αναρωτήθηκα, είναι δυνατόν αυτό ο άνθρωπο να έχει ακόμα φωνή, να μιλάει ο Άδωνη ακόμα και να έχει μουγκαθεί ολόκληρη η Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε με αυτόν τον τρόπο τόσο απαθεί, να δεχόμαστε όλα αυτά τα οποία δεχόμαστε. Στις κουριέ, τα άπρεπε αυτή τη στιγμή επάνω να είναι μαζεμένοι όλοι οι Έλληνε. Αυτό που γίνεται εκεί επάνω, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για τη ζωή των ανθρώπων εκεί και για τη ζωή όλων των Ελλήνων και τη πατρίδα μα. Εγώ θέλω να πω ότι οι Έλληνε πρέπει να σταματήσουν να φοβούνται. Πρέπει να κοιτάξουν τα παιδιά του στα μάτια με ντροπή. Το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έχω και εγώ παιδί. Με ντροπή τα παιδιά του στα μάτια και μόνο τα παιδιά του στα μάτια θα κοιτάσουν με ντροπή. Γιατί θα πρέπει να αποφασίσουν αυτή τη στιγμή ότι πρέπει κάτι να γίνει με αυτόν τον τόπο. Τέρμα με του προσκυνημένου, τέρμα με τα δουλικά. Τέρμα, τέρμα τελος πάνω, με ταυτιστικά, τέρμα με όλου αυτού που έφεραν την πατρίδα μα σε αυτό το σημείο. Η αγανάκτηση έχει χτυπήσει κόκκινο. Εγώ είμαι 50 χρονών. Με το ένα τσακ που θα γίνει, σου μιλώ ειλικρινά, δεν έχω τη δύναμη να βγω μόνος μόνο μου, έξω μια καραμπίνα που έχω στο σπίτι. Αλλά σε διαβεβαιώνω στην ψυχή του παιδιού μου, με το πρώτο που θα μου κλείσουν το μάτι, θα του πάρει ο διάολος. Πέρα από για να σου πω ότι στα καφέλια Φοκίδο, που είναι οι βοξίτε Παρνασού. Ετοιμάζονται να κάνουν επιφαλειακή εξόρυξη 600 μέτρα από τα σπίτια. Καλά είναι. Αύριο έχουμε συγκέντρωση 4 ώρα να δούμε τι θα γίνει. Άντε να σας δω και εσάς. Τα γνάρια της Χαλκιδικής κι εμεί. Για παίζει μου που είναι αυτό πάλι. Καστέλα τον κύριο στο παρασό. Έλα ρε φιλέ. Έλα. Ήθελα να είχα ετοιμάσει μια βαρύγκου που τα πάρα να πω. Ω oh, και τι έγινε, στην Πρόλαβάλλος. Με προσπεράσαν φίλε. Νιώθω ντροπή και αγανάκτηση που του επέτρεψα να νιώσουν παντοδύναμη και ατρωτή τα μάτια και εξηγιώνται έτσι σε μικρά παιδάκια. Νιώθω ντροπή και αγανάκτηση που μου γαμπισαν την αξιοπρέπεια και εξοργίζομαι ρε φίλε Αποστολέ που μου αφαιρέσαν το δικαίωμα να υπερηφανεύομαι ότι είμαι Έλληνα. Άκουσα τώρα ρε το Βενιζέλο μιλάκε με τον Πρετεντέρη και γελάγανε που λέγανε για τους φόρους και γέλακε ο Πρετεντέρης λέει, λέει θα είναι χειρότερος λέει ο φόρος και γελάει. Τι θα κάνω ο παιδί μου στο Μέγκα να σου θυμίσω ότι δουλεύει Ναι αλλά το χαράτσι στα κίνητα θα αποδειχθεί τώρα το καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες ότι ήταν ο πιο ήπιο. Και ο πιο ανεργικό, ανεγυρό, αυτό που έρχεται ήταν χειρότερο. Να, να φορολογούνται, ο... αυτοί δεν φορολογούνται. Ο, ο πατέρα του, αν ήταν κατάκυτο του το δικό μου και δεν μπορούσε να βάλει πετρέλαιο που του βάλα εγώ του κακομίρι και δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακα, θα έτσι άραγε. Είναι πιθανό να αγέλαγε, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Είναι τόσο αντίστακτο. Μη σου πω, θα του πέταγε και μπουκάλια. <ΣΣΣΣ> Πάμε να ακούσουμε και λίγο live πρωθυπουργό, γιατί αυτή τη στιγμή στο μέγαρο Μαξίμου δηλώσει με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη. Μέσω άλλω μια συναντήληψη που χαρακτηρίζει τι θέσει μας έχουμε με την Κύπρο αδερφική σχέση αυτό δεν πρέπει κανένας να το ξεχνάει να το παραγνωρίζει και ύστερα θέλω και κάτι άλλο να να πω ότι δεν πρέπει κανείς να παραγνωρίζει το γεγονός και πρέπει με αντίθετα να το υπενθυμίζουμε ότι η Κύπρος είναι ο τέταρτος εμπορικός εταίρος της Ελλάδος οι ελληνικέ εξαγωγές ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο στην Κύπρο Οι ελληνικέ επενδύσει στην Κύπρο αποτελούν το 27% του συνόλου των ελληνικών επενδύσεων σε άλλε χώρε και το 71% όλων των επενδύσεων στην Ευρωζώνη. Και δεν πρέπει επίση να διαφεύγει η προσοχή μα ότι μετά την κρίση στην Ελλάδα η κυπριακή αγορά προσέφερε επαγγελματικέ ευκαιρίε σε πολλού συμπατριώτε μα. Συνεπώ. Οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο αφορούν άμεσα και την Ελλάδα και είμαι επεπισμένος ότι θα ευοδοθούν σύντομα οι προσπάθειες του Προέδρου για τη διασφάλιση επαρκούς και με τους καλύτερους δυνατούς όρους χρηματοδότησης της κυπριακής οικονομίας. Συζητήσαμε ασφαλώ και την πρόοδο. Αυτά είναι live τώρα. Θα ακούσετε το zoom και όλα τα σημαντικά στο μαγαζίνο που ακολουθεί σε λίγο. Είναι οι δηλώσει Πρωθυπουργού. Έχει έρθει και ο νέο πρόεδρο τη Κύπρου, ο κύριο Αναστασιάδη. Λαμπρό προδιαγράφεται το μέλλον τη Κύπρου, γιατί ήρθαν από εδώ να πάρουν οδηγίε πώ θα χειριστούν το μνημόνιο. Ήρθανε να πάρουν τι οδηγίε από του επιτυχημένου και του αποτελεσματικού. Που περνάμε είναι οδυνηρά, πολύ οδυνηρά. Και αυτόν τον πόνο το νιώθω πρώτο εγώ. Μπράβο! Οπονεμένο, να τον χειροκροτήσουμε και δύο φορέ. Οι ταξιτζίδες. Καταγγέλουμε το Δήμαρχο. Έχω διαβάσει ανακοίνωση των ταξιτζίδων. Καταγγέλνουμε το Δήμαρχο Δάφνη Ημητού για την κοροϊδία που επιμείνει, εφα... εφαρμόζει για την πιάτσα ταξί στην πλατεία Ημητού. Έχουμε κάνει αναφορά και παλιότερα. Η ανάπλαση που πραγματοποιείται γι' αυτό χωράει πιάτσα ταξί, γιατί χαλάει την εικόνα. Στο διαβάζω πώ μου τα στείλανε. Αρνούνται το δικαίωμα στον κάτοικο ημιτού να μπορεί να εξυπηρετείται όταν χρειάζεται ταξί. Αρνούνται το δικαίωμα στον αυτοαπασχολούμενο ταξιτζή να έχει μια πιάτσα για να μπορεί να εργαστεί σε μια περίοδο που η κρίση τη ακίζει κόκαλα. Θέλουν να διώξουν το ταξί και να τα πάνε στην Πυρκάλ, πιο πέρα με ένα παλιό εργοστάσιο, με μια πιάτσα μη λειτουργική. Επίση θέλουμε να καταγγείλουμε και την τεχνική υπηρεσία που λειτουργεί σε φιέδικο, με σκοπό να τρομοκρατήσει του αυτοαπασχολούμενου στα ταξί. Καλούμε αύριο, Τρίτη. 12 του 2013, 9.30 το πρωί, σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Δημαρχείο Δάφνη Σιμητού, στη Δάφνη. Εκεί που βρίσκεται το Δημαρχείο, διάβασα την ανακοίνωση από την Πασεβέ. Ε, το παρακολουθούμε. Όσοι ακούσατε, οδηγεί ταξί, πηγαίνετε εκεί να διεκδικήσετε τα δίκαιά σα. Το τραγούδι που παίζουν είναι από το μαμά Μία το musical. Είχε γυριστεί στη Σκόπελο, με τη Μέρλι τρύπηκε εκεί να κάνει τι βουτιέ τη. Μην τύχει και αρρωστήσετε, όσοι πάτε διακοπέ στη Σκόπελο. Ακούμε την Μαρία Τσάμπρα, παιδίατρο από το Κέντρο Υγεία. Δεν έχουμε ελαστικούς επιδέσμους. Όταν χρειαζόμαστε λοιπόν ελαστικό επίδεσμο, αναγκαστικά θέλουμε τον ασθενή να αγοράσουν τους ελαστικούς επιδέσμους. Ή το καλοκαίρι είχαμε μεγάλη έλλειψη από ράματα, ακόμα και από ορούς ή σύρυγες. Οι ανάγκες του κέντρου υγείας με αε, δωρεά Από έναν ξένο. Όταν υπάρχει περιστατικό και δεν προλαβαίνουμε να φωνάξουμε τον ε, οδηγό του ασθενοφόρου και την χάνει το περιστατικό να είναι κοντά σε εμά, θα πάω είτε εγώ είτε ο κύριο Τρέντα φίλου. Παίρνετε το αυτοκίνητό σα και πηγαίνετε στο περιστατικό. Φεβαίως. Για να κάνετε διακομιδή στο νοσοκομείο. Να, να δούμε το περιστατικό από κοντά και ναι, αν χρειάζεται να γίνει και διακομιδή στο, στο κεντρικό. Δεν έχει επιλογέ εδώ, είναι νησί. Καλοδιαφημισμένο με τι ομορφιέ του και δεν σταματάει μόνο εδώ, δεν είναι μόνο το κέντρο υγεία που έχει ελλείψει. σιγά σε όλη την Ελλάδα παρατηρείται αυτό. Όσοι θα πάτε λοιπόν διακοπέ στη Σκόπελο και έχετε δίπλωμα οδήγηση, μπορείτε να νοικιάσετε τι γουρούνε. Τι άλλο νοικιάζουμε στα νησιά: ποδήλατα, μηχανάκια. Μπορείτε να πάρετε και το ασθενοφόρο. Αν χρειαστεί, παίρνετε τα κλειδιά σα, τα δίνουν και πάτε και κάνετε εκεί τη δουλειά που πρέπει, όπω την κάνετε τώρα, δεν έχει σημασία. Το αφήνετε μετά στη θέση του και συνεχίζετε. Και πρέπει να γίνεται μέσω οδηγών εξπισపర్ εν και αν καρέβετε καν να αναλάβει την διακίνηση. Η καλύτερη χώρα του κόσμου. είναι η Ελλάδα προσφέρει δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξη κυρίω, όπως δεν μπορεί κανεί να βάλει στον νου του και να φανταστεί. Λαό μέρο βού. Πώ? Γράμμι. Έχουμε καλά γραμμή. Έλα, ρε, γραμμή με. Κάτσε να την ρουφίξω, μιλάμε. Έχει προσωπική, τι έγινε. Ε, προσπαθώ, να εσύ από και τέταρτο. Αποστολή. Έλα. Έκλεισε στου κατοίκου εκεί πέρα, Μεγάλη Παναγιά, Ιρησό, Στρατονίκη, τα χωριά εκεί γύρω. Ναι. Να μην καίνε χρυσαυγίτες. Βρωμάει καμένο λάστιχο. Επηρεάζει το περιβάλλον. <Τι> Έλα ρε Τι Καλά ρε εσύ. Καλά Χαίρομαι Οι... μας γα***σατε σήμερα ρε μ' δεν, δε... Δηλαδή άγκουσα κείνη τη γριά Και δεν μπορώ να ηρεμήσω ρε Έχω σαλτάρι Δεν ξέρω ρε Δεν ρε. πειράζει καλό λέγω αυτό που και που ε, Ρε εσύ το φωνάζω τρεις μέρες τώρα Σε όποιον συναντάω ρε μα. Φτάνει, όσοι είμαστε, τι περιμένετε να έρθουνε κι άλλοι, είμαστε εμείς οι δυο, πάμε εμείς οι δυο ρε μαλάκα έξω, πάμε, μην περιμένετε άλλους ρε, όσοι είμαστε, είμαστε αρχιτεί φτάνουμε, αυτοί που είμαστε, αυτοί, αυτοί, δεν χρειαζόμαστε άλλου Ακούω τώρα την εκπομπή, παρακολουθώ τι ειδήσει από το πρωί και κλαίω. Αποστόλη. Να πείτε σε αυτά τα καθήκια ότι αν δεν ξέρουν, ότι όταν λένε μάλλον, να μην ξαναπούνε, να μην διανοηθούν να ξαναπούνε ότι ξέρουμε σε την κατάσταση είναι ο λαό και ό,τι αποστόλη. Αν δεν έχει χάσει τη δουλειά σου, να ξέρει ότι δεν θα έχει λεφτά στο τέλο του μήνα, δεν μπορεί να ξέρει. Και να πει σε αυτά τα καθήκια ότι φεύγουμε εμεί, πάμε στο εξωτερικό, χωρί δουλειά. Αλλά εκεί τουλάχιστον μάλλον δεν μα βιάζουν κάθε μέρα αποστόλη. Πάτε you <sweak> Λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω να σου πω, επειδή δεν θέλω να αισθάνομαι μόνο μου. Πρέπει να ξεσκώσετε τον κόσμο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμεί. Εσεί, να βγάλετε εκπομπέ και να ξεσκώσετε τον κόσμο. Γιατί οι αγανακισμένοι χαθήκανε. Εγώ δεν έσπασα τσάμπο το κεφάλι μου στο σύνταγμα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή έχω μόνο μου. Που να θα σου πάρε... δώσω ένα τηλέφωνο μια ορόση γραμμή να τελειώνουμε. Πού νιώσει μόνο σου. Θα την πληρώσουμε λοιπόν επειδή νιώσει μόνο σου. Τα ψυχολογικά του καθενό και τι μοναξιά, του χέστηκα. Όχι, ρε, θα πηγαίνω εγώ στο σύνταγμα να σπά το κεφάλι μου για στέλνει να κάνει σε ορολό. Πώ τα... κεφάλι σου, καλέ. Το κεφάλι του έτσι. αη παράτα μας Διαδηλώνοντα δίπλα-δίπλα με το Χρυσαυγίτη των 300 Ελλήνων. αη παράτα μας κυρά μου. Εγώ δεν είμαι ούτε Χρυσαυγίτη. Τι είπατε σε αγάπη μου. Κοίτα τη η γειτονιά. Ποιο ήταν η γειτονικά παρακεί. Αλλά θα γίνω τρομοκράτης Λοιπόν, Ποιος το ο τρομοκράτη η... τη τη σε μια κατσαρόλα και ένα καζάκι. Παράτα μα. Να εκραγεί η Μούτζα, θα αλλά... γίνει πανικό. Ναι, αλλά δεν να να σου Και γίνεται πανικό, παράτα μα. Έτσι, παίρνει μια μπουκάλα από πυροσβεστήρα 15 κιλών ναι, και βάζει μπροστά τη μπουτζάκι. Το πετάσαι εκεί μπροστά και αρχίζει να το μουτζώνει. Άρε, ένα πανάσταση, αναπτυράκι. παιδί μου, τρόμαξα. Άκουρε, βάζει και ένα αναπτηράκι από αυτό που υπάρχει στο σούπερ μάρκετ να ανάβει τον καζάκι. Ναι. Και πα μπροστά μαζί με καμιά 15, 20 τρελού ακόμα. Έχει και μια κάμερα πάνω στο κράνο για να καταγράψει την καταστασία. Γιατί θα γυρίσουν και θα σε πούνε τρομοκρατία. Σταμάτα, παιδί μου, σκιάχτηκα. Θα πούνε ότι προωθούμε την τρομοκρατία. Θα ακούσει αυτό το μουρούτι του Σαμαρά και θα νομίζει ότι προω Μετά το Σαμαρά που βγάλαμε δαρμένο και σοκαρίστηκε θα νομίσει και αυτό, άσε! Ναι. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το το Αχ, τι ωραίο είναι αυτό που ακούτε στο ραδιόφωνο μέσα, πιο δυνατά λίγο. Μα τι ευστροφή αυτό το παιδί. Καλέ σα αρέσει και εσά το ίδιο ή μόνο μου τα λέω. Μ' ακούτε? Ναι. Ναι, δεν είχαν υπολογίσει ότι θα μιλήσετε στο τηλέφωνο, τι θέλετε, γεια σα. Κάτι ονόματα να θυμίσω, μπορώ. Κάτι ονόματα. Ναι, ναι. Θερμίδη, κερπινιότη, κ. Κιμποράν, πηγαίνετε να πάρετε τα φάρμακα τώρα να μιλήσουμε κανονικά. τη λέξει. Τι μπορώ, καλά. Ωραία. τα Τι ώρα σα έχει πει να χτυπάτε την γιατί έχει περάσει πολύ. Ε, πολύ 10, 10 να 100 φορές να, για να σε πιάσει. Ναι, ναι. Κάτω, παιδε, μου Έλα ρε, αποστολή. Γρήγορα γρήγορα. Επεδο πήσου που τα ξέρεις όλα όλα τα ξέρεις. Από αυτό που κάνει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Εξακολουθούν και τις συρίζουν ακόμα. Πιστεύουν δηλαδή σε αυτούς; Όχι, δεν έπρεπε γιατί. Ναι. Δεν άκουσα τη μέρε. Ναι, λέω ναι και δεν έχει κακό δεν εντροπή. Ωραία. Δηλαδή. δηλαδή αυτή μετανόητη, έτσι. Ναι, αρκετά να βγάλει μπροστά του Να μάθουμε τώρα και μια αλήθεια πως συνδικαλιστεί τη Νέα Δημοκρατία ο οποίος ήταν, έφυγε, ξαναγύρισε ο κύριος Κιουτσούκης χθες τον είχαν εδώ τα παιδιά ο Μάνος και ο Άκης και ήταν αποκαλυπτικός Το μνημόνιο λοιπόν κύριε Παυλόφλο και, και κύριε Νιφλή δεν είναι η πολιτική ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας Δεν Σε... κατάλαβα, δεν κατάλαβα Θέλει Η Νέα να Δημοκρατία, τώρα. Τι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ του νεμονί Ποιο έχει τολμήσει να πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ του μνημονίου. Το αντίθετο, το ακριβώ αντίθετο. Έχει κάνει το κίνημα αυτό το μεγαλειώδε κατά του μνημονίου. Άλλα ντάλουν συμβαίνουν εκεί. Μια χαρά περνάνε. Εδώ τελειώσαμε και εμεί. Ακολουθεί Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος Και μέχρι τότε λαό, μέρο Γ. Γεια σα. Ο Real FM. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο από την εκπομπή Ελληνοφρένια έχει επισκεφθεί ποτέ την Ιερισό Καλκιδική, αν ξέρουν πού είναι. Γιατί το ρωτάτε αυτό Επειδή μιλάνε συνέχεια ας πούμε Ξέρω εγώ για την επένδυση εκεί Στην Χαλκιδική Δηλαδή για... πρέπει να το έχει επισκεφτεί Για να επέρεσπιστεί σε ένα δάσο όμορφο Έχουμε δει βίντεο, φωτογραφίες, πολλά πράγματα Όχι δεν έχουμε επισκεφτεί Ωραία εντάξει Άρα αφού ναι, δεν ξέρουμε ναι. να μην μιλάμε Δεν θα ήταν καλό να επισκεφτείτε κιόλας Κάποια στιγμή Από το μεταλλείο με παίρνετε Όχι Α Απολό εγώ σα πω ένω, δεν σα πέρα από το μεταλλείο. Α, δεν ε... είμαι Εσάς ποια είναι εκπρο. Εσάγει η γνώμη για την εκμετάλλευση τη περιοχή. Εμένα η γνώμη μου είναι να γίνει μια επένδυση αλλά να γίνει με προστασία του περιβάλλοντο. Δεν γίνεται όμω. Έτσι πώ πάει να γίνει, δεν γίνεται η προστασία του περιβάλλοντο. Ο σκοπό είναι να γίνει με προστασία του περιβάλλοντο. Για εσά, πολύ... για εμά, για πολύ κόσμο, αλλά όχι για αυτού που το κάνουν. Ο σκοπό δεν είναι να πλουσουν κάτι να βγάλουν λεφτά. Ο σκοπό είναι ο καταγγελμα. Κόσμ... Μισόλυνα... Ο σκοπό για ποιον, γιατί για κάποιο σκοπό είναι αυτό. Εφόσου κάποιο λοιπόν πρέπει να καταγγελεί εσεί. Καταγγέλουμε. Υπερασπιζόμενοι το περιβάλλον αυτούς τους κάποιους καταγγέλουμε. Μακάρι. Βέζε αυτό το γελίο τον Άδωνη που παίρνει 6.500 το μήνα και για να δικαιολογήσει τα λεφτά του στη Νέα Δημοκρατία, ότι οι γονείς δεν ξυπνήσανε πρωί-πρωί να βάλουνε φωτιά τα λάστιχα. Αφνικά δεν ξυπνάω εγώ το πρωί να πάω να βάλω οτιά τα λάστιχα για να αναπνέουν τα παιδιά μου. Εντάξει, με τον καρακιάζει ούτε οι άλλοι γονεί. Τώρα ότι τα λάστιχα είναι ανθιγεινά ήταν το πρόβλημα. Ότι τα δακρυγόνα είναι ρούφα λίγο δακρυγόνο και θα σφίζει από ζωή. Πώ το λένε αυτό έτσι απλόχερα. Τέλο πάντων, κοιτάει, τι δεν είναι εξαιρετικά. Δηλαδή το χημικό πάντων. του κράτου είναι οκ okay και η χημία που βγάζει το λάστιχο είναι τι, είναι παράνομη ή δεν είναι σωστό, όπω έλεγε εκείνο ο έγκριτο δημοσιογράφο ο Χατζή στον Ευαγγελάτο. Δεν παρακολουθήσει. Δε Είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να και μελάστηχα. Ενώ όλο το υπόλοιπο είναι σωστό. Ναι. Είπε και ξαναπήγε στο κλουβί του χαϊδεύοντα τα πράσινα πουπουλά του. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Yeah. με την κατάσταση στη Χαλκιδική και που παίρνουν τα παιδάκια 15 ετών, για την ιστορία ήθελα να πω ότι και την εποχή του 52 έπαιναν τα κοριτσάκια γιατί είχαν πάρει τη μητέρα μου επειδή πέρασε μετά τα 40 του Μπελογιάλη να επισκεφθεί τον Ε, και... Δεν είναι λίγο αυτό, συγγνώμη. Ναι, μετά... Δεν το Είχε πεθάνει ένας θείος της και πήγε στην κοκκινιά και πε... από περιέργεια και με το που βγαίνει από το νεκροταφείο τους βάζανε σε φορτηγά και μέχρι τα 24 που ήταν 8 μηνών έγκυο σε μένα, κάθε εβδομάδα... Και τα θυμάσαι από την κοιλιά, Άμα... δεν τύποση μου κάνει. Περίμενε κάθε Σάββατο ότι 8 ολόκληρα χρόνια πήγε και έδινε το παρόν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής είδες που λένε για την περιέργεια να και το κοριτσάκι εκείνο περιέργεια είχε να δει πως και εγώ την ταλίκες απλώς μου θύμισε την ιστορία της μητέρας μου η οποία ζει επί Εθνάρχη Καραμανλή γίνονταν αυτά Παντάσου να αποκτήσει και μεγάλο προβάλλημα οσύριζα. Εδώ λέξει από 4 μισή μονάδα και τρέχει ότι να κάνει, ό,τι μαρκία μπορεί να φταστεί για να γυρίσει το μύο. Αυτό περιμένω ο κουμδού. τι έχει να γίνει να πάρει πέντε μονάδε διαφορά. Πόσο ό,τι μαρκία βαθιά με το μυαλό σου μπορεί να την κάνει. Είσαι έσφα να μην γίνει, αλλά πε του ότι θα ήταν πιο ένιμο να το παρατευθεί ότι εγώ δεν θέλω να κυβερνήσω. Και επίση κάτι άλλο να του πει ότι το ξύλο θα το φάει ο τελευταίο. Δεν μου λέτε πως φάνηκε όταν έγινε η ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Χάρηκατε. Χάρηκα γιατί δεν μπορούσε εκείνο το παλιό τείχος. Ναι. Δηλαδή φτιάχνεις τείχο χωρίς πλακάκι. Εγώ δεν Για αισθητικούς χάρηκα... λόγους και μόνο. Χάρηκα. Α το έτεινε κάποιο με πλακάκι. Αφού δεν γινόταν αυτή η δουλειά, καλά κάνουν και τον κρεμίσαν τον παλιότερο. Εγώ δεν χάρηκα. Γιατί δεν χαρήκατε Σα άρεσε αυτό το έκτρομα? Γιατί περίμενε με, μετά που Το μόνο καλό είναι ότι μπορούσε να, να, να καρφώσει ό,τι θες και όπου θε. Ενώ στο πλακάκι πρέπει να βρει τον Εντάξει Τώρα μπορείτε να κλάψετε, έχω χάρηκα. Θα κλάψω, γιατί. Ξαναστείνετε. Ε, για τα μνημόνια. Αν μαστείνετε, δεν ξέρω τι θα κάνω. Να βάλω πλακάκι αυτή τη φορά. Δεν είμαστε εγκλωβισμένοι από μεταρρυθμίσει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 Τώρα έχουμε μπροστά μας το μεγάλο στοίχημα τη ανάκαμψη Βέβαια Ανάπτυξης Τα λιγουράμαστε Μάνα Που βρίσκει η κυρία Σατζή το παιδάκι που θα γεννηθεί τώρα να πάρει ένα σταυρουδάκι Κάποιοι σκάπτουν κάπου Χωρίς την παράταξή μας δεν θα είχε σωθεί η πατρίδα.